Brr. Trae pa tomar Alejo Isaac Brr. Brr. Brr. Mueve las bombas Como Nati Natalia no Tu te pasas la raya Ella fuma tanto Que se olvida la malla. Cuando sale sola Viene y se arrebata. Y se viene con conmigo Porque yo le doy un Caló oh, Pa que lo suba Pa que lo baje Que me que lo trabaje Ya yeah, ya yeah, quiero Caló Perreo <Πα> τσούπα, ζητούρα, Έχουμε μια πλούσια ατζέντα στο Υπουργικό Συμβούλιο Με παραμύθια στα οποία πρωταγωνιστούν βασιλιάδες, πρίγκυπες, δράκοι Καλό! Ούτε το ψέμα ούτε και η γελιότητα. βλέπετε έχουν όρια Το βλέπουμε κύριε Πρόεδρε Είναι η απάντηση σε αυτό που μόλις μας είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ε, Ξεκινήσαμε έτσι Καλώς σα βρίσκουμε, λοιπόν. εμείς ήμασταν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα. Από την Πέμπτη έχουμε έρθει. Αλλά επειδή από σήμερα ξεκινάει, παίρνει μπρο όλη η χώρα. Τα σχολεία ξεκίνησαν, οι δουλειέ ξεκίνησαν, τελειώσαν οι πασχαλινές διακοπέ. Οπότε καλό σα βρήκαμε. Χρονιά πολλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό μήνα. Πρωτομαγιά προχθέ. Όλα αυτά μαζί. Και είπαμε να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό τη χώρα να μα λέει τι ακριβώ συζητάνε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ αληθινό. Το έχουμε καταλάβει με δράκου, πριγκίπισε. Τα υπόλοιπα παραμύθια και κυρίω αυτή η διατύπωση στο τέλο και η παρατήρηση για τη γελιότητα που δεν έχει όρια. Ε, οι Έλληνε ζηλεύουμε. Είμαστε ένα λαό ζη, ζηλόφθονος, Ζηλεύουμε την επιτυχία του διπλανού. Τώρα, αυτή την εποχή, ζηλεύουμε όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Τον Προέδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο τη ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίο φτιάχνει και ένα σπιτάκι να έχει με τη δουλειά του. Το έχει κάνει. Όπω μέσα στο τον ζηλεύουμε όλοι. Κυρίω όταν μα έρχεται το λογαριασμό στι ΔΕΗ. Για την ακρίβεια, δεν τον ζηλεύουμε. Θέλουμε να τον έχουμε δίπλωμα να τον αγκαλιάσουμε, να τον συγχαρούμε, να τον σφίξουμε. Πολύ γερά μαζί με το λογαριασμό. Ε, αυτό όλο το κλίμα τη ζυλοφθονία που απαντά στην κατσίκα του γείτονα, το παλιό ρητό, βγήκε ένα μόνο υπουργό για να το σπάσει. Προσπάθησε δηλαδή το Σαββατοκυριακό. Ο κύριο Σάση, γιατί κατηγορείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Φιλιπάκη τη Δημοκρατία. Κατηγορείται, λέει, διότι χτίζει ένα πολύ πολυτελέ σπίτι στην Τζιά. Μάλιστα. Μάλιστα. Mm. Το χτίζει με τα λεφτά του κυρίου Τσιπρά. Το χτίζει με τα λεφτά του κυρίου Φιλιπακή. Α so yeah. Ή το χτίζει με τα δικά του τα λεφτά. Το χτίζει, κύριο Οικονόμου, με τα δικά του τα λεφτά που παίρνει από τη ΔΕΗ, για να πει ότι είναι δικά μα τα λεφτά γιατί είναι σε κρατική εταιρεία. Ή το χτίζει με τα λεφτά που έπαιρνε από τη Ρουμανία. <coughs> ρουμάνικο είναι το σπίτι. Ρουμάνικο σε ελληνικό έδαφο, ρουμάνικο σπίτι. Δεν είναι τα πράγματα αυτά. Εδώ λοιπόν βγαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης, να μας πει ότι το σπίτι αυτό, το οποίο θα είναι 700 τετραγωνικά. δεν να αδικό, είχαμε πει, είχαμε βρει προχθές την άδεια, την οικοδομική, και λέγαμε τα ακριβή τραγωνικά, είναι ένα μεγάλο σπιτάκι στη Τσιά, στην Τζιά, στην Κέα, εδώ απέναντι από το λάβριο Το χτίζει λοιπόν εκεί, αλλά όπως μάθαμε από τον Υπουργό, δεν είναι από τα λεφτά που παίρνει τη ΔΕΗ, που είναι 360.000 το χρόνο. Είναι από τα ρουμάνικα λεφτά. Οπότε, αν είναι από τα ρουμάνικα λεφτά, το σεβόμαστε. Έφερε και λεφτά ο άνθρωπο μέσα στη χώρα. Έχει κάνει πολλά ο άνθρωπο. Το θέμα δεν είναι τι έχει κάνει ο άνθρωπο. Το θέμα είναι πώ ένα υπουργό, τι αντίληψη έχει και πώ βγαίνει να τον υπερασπιστεί δημοσίω για όλα αυτά που συμβαίνουν την εποχή που έρχονται οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ στου ανθρώπου και ανατινάζονται οι λογαριασμοί στα χέρια μαζί με τα μυαλά και όλα τα, τα νοικοκυριά, τα πορτοφόλια και όλα τα υπόλοιπα. Ο Άδωνη λοιπόν. Είπε για τα ρουμάνικα λεφτά που έπαιρνε εκεί αλλά μίλησε και για την πορεία την, του κυρίου Στάση. Γιατί η άδεια για το σπίτι του κυρίου Στάση βγήκε επί Σύριζα. και από ό,τι θυμάμαι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στη ΔΕΗ ο κύριο Στάση. ήταν διευθύνω Σύμβουλο σε μια μεγάλη εταιρεία ενέργειας στη Ρουμανία mm -hmm. από που έπαιρνε και τον διπλάσιο μισθό από ό,τι παίρνει σήμερα στη ΔΕΗ. Ένα σαν που έπαιρνε εκατομμύριο μισθό το χρόνο και 10 χρόνια στην Ελλάδα στο εξωτερικό. No. Και βασί τα λεφτά που έχει βγάλει μόνο του, no. να ήθελα φτιάξει την Ελλάδα! Κάνει καλό στην Ελλάδα ή κακό στην Ελλάδα. Α τι ερώτηση να αυτή. Εννοείται κάνει καλό στην Ελλάδα. Έφερε τα λεφτά κάνει επένδυση Γιατί επένση, ένα τέτοιο μεγάλο σπίτι και τόσο λεφτά. Παράτησε τη δουλειά που είχε στη Ρουμανία με 50.0 το χρόνο και ήρθε εδώ μεροδούλι με, με ροφάει. 360.000 το χρόνο. Από σχεδόν 2.000 τη μέρα, έχει πέσει σχεδόν στο 50% με 1.000 τη μέρα. Όλο αυτό πρέπει να αναγνωριστεί σε όλους εσάς, τους του που γκρινιάζεται ότι τάχα μου ήρθε αυξημένο ο λογαριασμό της ΔΕΗ. Ότι τάχα μου στα σούπερ έχουν ανέβει όλα. Ότι τάχα μου στα βενζινάδικα έχουν ανέβει οι τιμές των καυσίμων και έρχεται ένας υπουργός να πει αυτό που πραγματικά συμβαίνει πρέπει να ζητάμε και ευχαριστώ δεν το είπε έτσι, το λέω εγώ, το μεταφράζω έτσι γιατί έχει κάνει θυσίες ο κύριος Στάσης επιλέγει ο Μητσοτάκης. α, Κυριάκος φέρνει έναν Έλληνα από το εξωτερικό ο οποίος δέχεται να έρθει με κάτω από τα μισά λεφτά που έπαινε Με κάτω από τα μεσά λεφτά Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις Και άλλους τους κατεβάζεις Και λέει εντάξει για την Ελλάδα επειδή είναι κίνδυνο να πέσουν δεΐ Θα πάω να δουλέψω Όλη μέρα με στη φτώχεια Ρίχνω αμμοχάλικο Θα πάω να δουλέψω Και πληρώνω βέρεσέδια Να καούνε τα τεφτέριά Στο μπακάλικο Μάστε και πάρε τη ΔΕΗ, ήταν πετυχημένη μέχρι η θητεία του στάση στη ΔΕΗ. Προφανώ και εδώ ναι. Είναι τέτοιε ερωτήσει που οι απαντήσει είναι αυτονόητε. Ναι, σε όλα ναι. Τον ακούσατε, πήρε την απόφαση, του λέει έλα. ο Μτσοτάκη. Σέλα, ο έχει μια πειθό και αναγκάζει ανθρώπου που είναι πολύ επιτυχημένοι στο εξωτερικό και παίρνουν διπλάσιου μισθού να του φέρει εδώ με μισού μισθού. Είχε έρθει και ο άλλο που ήταν ο γιο του βιομήχανου πάνω στην Ήπειρο και έπιασε δουλειά. Και αυτός η λέξη δουλειά παίζει πολύ στο εργοστάσιο, στο εργοστάσιο του πατέρα και έβγαινε και έλεγε τι ωραία που ήρθαμε και γυρίσαμε πίσω και είναι πολύ όμορφα και πολύ καλά. Ε, έτσι λοιπόν τώρα εδώ και ο κύριος Στάσης όπως μας λέει πάντο ο Άδωνης Γεωργιάδης Μ, την διήγηση του Υπουργού έχουμε σε πρώτο πλάνο μας λέει ότι άφησε το διπλάσιο μισθό έξω και ήρθε να δουλέψει για να ανορθώσει την ΔΕΗ. Και τελικά τι κατάφερε στη ΔΕΗ. Ήταν πετυχημένη μέχρι σήμερα η θητεία του Στάσης στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είχε στην κάτω από ένα τελεί. ευρώ το 19 που ήρθαμε Ωραία, στην κυβέρνηση. Στόμισε, και και έφτασε, έσπασε τα 9 πριν από λίγου μήνε. Η ΔΕΗ σήμερα λέει κανένα παγκοσμίω θα χροκοπήσει. Μήπω υπάρχει ανησυχία στην τράπεζα να ξυπενδύσει το χρέο τη. Μήπω μπορεί και επιστρέφει 800 εκατομμύρια καταναλωτέ. Για όλα αυτά ο Στάσης που είναι ο μάνατζερ θα δυόμιση χρόνια δεν έχει παίξει ρόλο. Θέλω κόσμο να ξέρει Λέτε. ότι ο κύριο Στάση. Στον ελληνικό mm. λαό ναι. έκανε πολύ μεγάλο καλό. Και πληρώνω φερεσέρι να καούνε τα δευτέρια στο Βακαλιγό. Έκανε πολύ μεγάλο καλό. <χεχελό> <χελό> <χελό> ούτε το ψέμα, ούτε και η γελιότητα. Βλέπετε, έχουν όρια. Το βλέπουμε κύριε Πρόεδρε, το βλέπουμε, το ακούμε, για την ακρίβεια το ακούμε Έτσι λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο, βλέπαμε άδονη το πρωί που είχε βγει, δεν θυμάμαι που, και μας έλεγε τι ωραία και τι καλά και γιατί να μην κάνει όλα αυτά ο κύριος Στάσης και μπράβο του που άφησε τη μεγάλη δουλειά και ήρθε εδώ να πεινάσει και να ανορθώσει τη ΔΕΗ με το μισθό, μισθό να δουλέψει, να δουλέψει, όλα αυτά να τα ακούτε όλοι Οι ρεμπεσκέδε που δεν έχετε στο νου σας τέτοια, που δεν έχετε δουλειά έξω, που δεν έχετε δουλειά μέσα, που δεν αφήσατε τα διπλά. Δεν θα τολμούσατε να σκεφτείτε ποτέ να αφήσετε τα διπλά λεφτά για να έρθει με τα μισά να δουλέψετε εδώ και να φτιάξετε και ένα σπίτι που είναι με άδεια του ΣΥΡΙΖΑ. Η άδεια έχει βγει επί ΣΥΡΙΖΑ, άρα ρουμάνι τα λεφτά, δεν έχει καμία σχέση με την τωρινή κυβέρνηση. Η λύση είναι στην ελληνική λύση, η λύση είναι στην ελληνική λύση, το αναγνωρίζουν και οι ακροατές, κυρίως οι ακροάτριες με τους γρίφους που αφήνουν. Αγαπητέ κάνω εκπομπή, είμαι στον αέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα πρόνοια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καμηλώσα το ραδιόφωνο σας κυρία μου. Άκου, άκου, πόσε φορέ είπα να μην πάρει, δεν υπήρες. Ψεσ... Πόσε φορέ. Ψε... Έλα το πρωί, Ποιος με πήρε και ως σε πάρω τότε είναι αυτά που κάνετε, το πω εμένα, εμένα. από μένα. Εμένα. Εγώ απάνω την τηλέφωνο, και Ποιο με πήρε και σε τότε αυτά που κάνετε. Παρεμέ. Εμένα, εγώ θα πάρω την κυρία τηλέφωνο ποιο, γιατί ξέρω από Έλα να με πάρει Πόσες φορές είπα να με δεν υπήρες Δεν υπήρες Έλα από ποιος με πήρε και ω σε πάρω Τι είναι αυτά που κάνετε το πρωί Τι έγινε, κάτι παίζει εδώ Κάτι που δεν ήθελε ο Βελόπουλος να ακουστεί Το παρέπεψε στο συμπαρουσιαστή της εκπομπής Είναι μια κρο, κροάτρια που του είπε δεν με πήρες. μπήκε και το τραγούδι Στην Θελακονιτόπουλ, όλα μαζί Εδώ έχουμε την κυρία που δεν παραπονιέται Και διαμαρτύρεται και δεν την πήρε Ο κύριος Βελόπουλος Τώρα θα ακούσουμε τι θα πάθει ποιο θα την πάρει Τη ρήτρα να Θα σας πω κάτι, κάτι στο Το τραγούδι. λέει. Έβαλε ο Θεός σημάδι, παλικάρι από τα σφακιά και εμείς σημαδέψαμε τη ρήτρα. Θα την πάρει και θα τη στη ρήτρα, το ξέρετε. Θα την πάρει και θα τη σηκώ στη ρήτρα, να το ξέρετε. <hurtful> Θα την πάρει και θα τη σηκώσει τη το ξέρετε. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βασανίζεται αυτός ο κόσμος. Και κάτι άλλο. Είναι κοινωνικό αγαθό το ρεύμα. <Ρι> είναι κοινωνικό αγαθό το ρεύμα. Εμπόρευμα είναι. Δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Κοινωνικό αγαθό, last year, κάποτε και σε άλλες χώρες κυρίως. Είναι εμπόρευμα. Όπως όλα αυτά που θεωρούμε αυτονόητα και αγαθά, είναι εμπορεύματα. Το νερό το ρεύμα, το τηλέφωνο, Η υγεία, η παιδεία, όλα μπαίνουν κάτω με ισολογισμού, με προπολογισμού, με αποδόσεις και έτσι εκτιμώνται. Πίσω από όλα αυτά είναι και οι ανάγκε των ανθρώπων. Δεν απασχολούν κανέναν απολύτω. Για ξεκάρθωμα το χρησιμοποιούν, αναφέρονται στι ανάγκε του λαού και των ανθρώπων. Ο στόχο είναι να γίνει δουλειά και να βγει το κέρδο από όλα αυτά που θεωρούνται αυτονόητα και αγαθά. Θα τα συναντήσουμε και στην πορεία όλα αυτά, κυρίω με την ΔΕΗ. Ο κύριος Πέτσας ε, είναι υπουργό της κυβερνήσεως ε, θέλει να κάνει κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και βρήκε ένα λόγο για να κάνει κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ε, Δύο δεσμεύσει του δεν τερήσει ο πρωθυπουργός Μία είναι ότι μείωσε τον να έχει περισσότερο από ό,τι είχε πει και μία ότι αύξησε το κατώτατο το μισθό περισσότερο από ό,τι είχε πει <ΣΣ> Ek que cayó siempre rocho, ando że mi gente, para estar casa, siempre rocho, salgo a la vereda, siempre że to To Του κυρίου Πέτσα. Λέγαμε λοιπόν πριν ότι και λαϊκές ανάγκες και αγορά και λογική τη αγορά δεν χωράνε. Είτε το ένα θα γίνει ή το άλλο θα γίνει. Όποιο λέει ότι μπορεί να τα καταφέρει και τα δύο, κοροϊδεύει χοντρά και στα μούτρα. Είτε είναι δεξιό, είτε είναι ακροδεξιό, είτε είναι αριστερό, είτε είναι ακροαριστερό, οποιοδήποτε κεντρό, πασόκο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όποιο λέει ότι και τα δύο μπορούν να γίνουν και να χωρέσουν, κοροϊδεύει χοντρά. Για παράδειγμα. Η ΔΕΗ κάποτε ήταν η ΔΕΗ σε αυτόν τον τόπο. Επί καπιταλισμού δεν ήταν και σοσιαλιστική χώρα η Ελλάδα. Λειτουργούσε όπω λειτουργούσε στην πορεία λόγω Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω κανόνων και αποδέσμευση και ελεύθερη αγορά και κίνηση κεφαλαίων. Και και, και φτιάχτηκαν, γίνανε πάροχοι όλοι αυτοί με την υποδομή τη ΔΕΗ. Γίνανε πάροχοι, μπήκανε και άλλοι, θα μπουν και άλλοι, ελεύθερη αγορά, ποιο θέλει μπαίνει. Όλοι αυτοί λοιπόν πουλάνε ρεύμα και όλο αυτό έχει μπει και σε ένα χρηματιστήριο για να γίνεται σωστά. Η πώληση του ρεύματος. Όλα αυτά γιατί ξεκίνησαν, σύμφωνα με όσα έλεγαν τότε όταν ξεκίνησαν όλοι αυτοί που τα υποστήριζαν, για το καλό του λαού. Για να έχει φτηνό ρεύμα ο λαός. Η να προσπαθούν όταν σχεδιάστηκε, σχεδιάστηκε σε ένα μέτρο εξαιρετικά υπέρ των καταναλωτών. <ΣΣ2> ναι, για ποιο λόγο όμως. Γιατί μέσα στο ενεργειακό μείγμα, νομοτελειακά, Μπαίνουν συνεχώ περισσότερε μονάδε από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια έχουν πολύ χαμηλά τιμολόγια και με, με τι δημοπρασίε του ρεύματο τη ΑΠΕ όλο ένα και χαμηλότερα. Mm -hmm. εάν, λοιπόν, Άρα χρόνηση, θα ήταν προς στο Εάν χρόνο, λοιπόν όλοι είχαμε σταθερό τιμολόγιο, κάποια στιγμή οι εταιρείε θα μα πουλάγανε πολύ ακριβότερα το ρεύμα από ό,τι το αγοράζανε. Τότε λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα να γίνεται κάθε τρίμηνο-τετράμινο μία εκαθάριση. Ώστε ε, όσο πέφτει η τιμή του ρεύματο, να το κερδίζει αυτό ο καταναλωτή. Ούτε το ψέμα, ούτε και η γελιότητα. Βλέπετε, έχουν όρια. Γι' αυτό λοιπόν, μαθαίνουμε εδώ και ιστορικά στοιχεία. Γι' αυτό φτιάχτηκε, κατασκευάστηκε η ρήτρα αναπροσαρμογή. στην αυτή που είναι υπεύθυνη για τα χιλιάρικα, 700 άρια, 800 άρια, διχίλιαρα, στα καταστήματα 8000, 10 000, που έρχονται με του λογαριασμού τη ΔΕΗ. Δηλαδή έκατσαν οι εταιρείε και λένε. Το πρώτο του και μοναδικό κριτήριο. Πώ θα ανασάνει ο καταναλωτή από τη ΔΕΗ. Δεν είχαν στο Νούντου πώ θα κερδοσκοποιήσουν, πώ θα βγάλουν ακόμη και από το φτωχό καταναλωτή λεφτά, πώ θα πάρουν μια δημόσια υποδομή, ένα αγαθό και θα το κάνουν εμπόρευμα για να βγάζουν άπειρα δισεκατομμύρια και να τα τζιράρουν και να τα τζογάρουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια για να γίνουν 3 εκατομμύρια με, με άλλου ομίλου, όχι. Δεν είχαν αυτό το νούμε. Στον ουού του είχαν πώ θα ωφεληθεί. Η νοικοκυρά, ο κάτοικος του Εγάλαιο, ο κάτοικος της Ηλιούπολης του Πειραιά, των Βορείων, των Νοτίων, των χωριών, των νησιών, αυτό ήταν το κριτήριό τους, έτσι ξεκίνησε η ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως μας εξηγεί ο Άδωνη, αλλά κάτι στράβωσε. Νομοτελειακά, αν δεν είχαμε τον πόλεμο, η ρήτρα προσαρμογή αναγκαστικά πήγαινε διαρκώ προ τα κάτω. <Συκλή> διότι όσο μπαίνουν και φωτοβολταϊκά, συνεχώ την έννοια Και βγαίνει <συκλή> και όλη η Αυτό γιατί ακριβώς, ασφού άλλαξε, ασφού. άλλαξε. διότι με την εκτόξευση των τιμών στο φυσικό αέριο, άπε και να βάλει στο μείγμα, τελικά το πηγαίνει προ τα πάνω. Και είχαμε ελπίσει τόσα πολλά σε αυτή την κίνηση ότι το ρεύμα θα πάει προ τα κάτω. Όταν μπλέκουν δηλαδή εταιρείε μεγάλε, αυτό γίνεται για καλό του λαού. Κάπω έτσι το παρουσιάζει εδώ. Τη φτιάχτηκε και ρήτρα αναπροσαρμογή, θα μπαίναν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αλλά κάτι δεν πήγε καλά και έχει εκτοξεύθει πύραυλο. Το ρεύμα πάει προ τα πάνω. Ωραία λοιπόν, συνέβη αυτό. Φταίει ο πόλεμο. Αν δεν ήταν ο πόλεμο, θα ήταν κάτι άλλο. Άλλωστε και πριν τον πόλεμο είχαν ξεκινήσει και ανεβαίναν λογαριασμοί ενώψη του πολέμου. Κάτι όμω συνέβη και δεν πήγαν προ τα κάτω. Παράδοξο και παράξενο. Δεν πήγαν τιμέ προ τα κάτω και πήγαν μόνο προ τα πάνω. Όπω σε όλα που ανακατεύει η ελεύθερη οικονομία τη αγορά, πάνε προ τα πάνω τα πράγματα. Ε, η λύση τώρα έρχεται. Αυτό όμω, κύριε Κρυπέ, δεν σενάριο. έπρεπε να προβλεφθεί δεν στο νόμο. Είναι. Ότι σε περίπτωση που υπάρχει μια καταστροφή, δεν ξέρω κι εγώ τι, να υπάρχει δεν μια ισορροπία θέμα, και το είναι, κόστος θέτε, να το πληρώνουν και οι εταιρείε. Δεν είναι μόνο θέμα νόμου. Οι εταιρείε που παράγουν ρεύμα. Παράγουν ρεύμα κυρίως με φυσικό αέριο. Άρα αυτές οι εταιρείε αγοράζουν το φυσικό αέριο εξαιρετικά ακριβότερα. Αγίως. Άρα η ρήτρα που θα εδώ έχει να του προστατεύσει από μια πιθανή χρεοκοπία. <χ> Μπράβο! <χ> Άρα η ρήτρα που θα εδώ έχει να του προστατεύσει από μια πιθανή χρεοκοπία. Από την τεράστια αλλαγή θα <στο> χρεοκοπήσουμε φυσικό αέριο. Βλέπετε πόσο δύσκολε είναι οι επιλογέ. Εάν κλείσουν π. οι παραγωγοί ρεύματο, δεν έχουμε ρεύμα. Εσύ... Εάν κλείσουν οι παραγωγοί ρεύματο, δεν έχουμε ρεύμα. Ενώ τώρα θα έχουμε ρεύμα, είναι ένα ερώ, ερώτημα. Που θα έχουν οι εταιρείε παραγωγή ρεύμα, έπρεπε να προστατευτούν. Το είπε καθαρά. Δεν είναι μοντάς, έτσι ακριβώ θα έλεγε, ότι η ρήτρα αναπροσαρμογή φτιάχτηκε για να προστατεύονται οι εταιρείε στη στραβή. Κάνει και την αφελή ερώτηση ο Δημήτρης Οικονόμου, δεν θα έπρεπε να προστατευτούν με κάποιο τρόπο και οι καταναλωτέ. Όχι, ποιο νοιάζεται για του καταναλωτέ. Οι εταιρείε είναι πάνω απ' όλα. Αυτέ πρέπει να υπάρχουν για να υπάρχει ρεύμα. Αν θα μπορεί ο καταναλωτή να πάρει το ρεύμα, είναι μια ωραία λεπτομέρεια, μια ωραία ερώτηση που δεν γίνεται. Τι και να γίνει, έρχεται ο Υπουργό, τα σαρώνει με τον τρόπο που το σαρώνει και λέει τα. Υπόλοιπα. Είναι, ένα, είναι πολύ ωραίο αυτό το κόνσεπτ το, το σκηνικό που συμβαίνει Που έρχονται οι λαοί και σώζουν την ιδιωτική πρωτοβουλία Είτε πρόκειται εδώ τώρα για τις μεγάλες εταιρείε. Είτε πρόκειται κατά καιρού για άλλε εταιρείε, είτε πρόκειται, ειδικά ο ελληνικό λαό το έχει κάνει και πολλοί Ευρωπαίοι, να σώσουν τι τράπεζε. Επίση, άμεσα θα ολοκληρωθεί η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν θα σωθούν μόνο τράπεζε, όπω ορισμένοι καταδημαγωγούν. Θα σωθεί ολόκληρο το σύστημα το τραπεζικό, που δεν αφορά μόνο του τραπεζίτες. Αφορά εκατομμύρια καταθέτε, εκατοντάδε χιλιάδε μικρομεσαίου που περιμένουν για κάποιο δάνειο, κάποιο κεφάλαιο κίνηση στι επιχειρήσει του. Αυτά έλεγε ο Σαμαράς τότε για να σώσουμε τις τράπεζες. βάζουν μέσα και τους μικροκαταθέτες, βάζουν μέσα και τους μικρομεσαίους και τα δάνεια και την ανάπτυξη για να σωθούν οι τράπεζες. Εμείς λοιπόν εδώ λαό λαός τώρα σώζουμε τις μεγάλες εταιρείες, τους παρόχους, τους περίφημους με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ναι και μπράβο μας και το αξίζουμε. Παλιά έχουμε εμπειρία. Τι παλιά, πριν 10 χρόνια. Είχαμε σώσει τι τράπεζα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Μόνο σώζουμε. Όχι του εαυτού μα, όχι το λαό, όχι τι ανάγκε. Κόβουμε από όλα αυτά, από συντάξει, από μισθού, για να σώσουμε τι τράπεζε, τι μεγάλε εταιρείε. Γιατί περνούσαν πολύ δύσκολε ώρε τότε οι τράπεζε. Οι τράπεζέ μα περνάνε δύσκολε ώρε. Ήταν ανάγκη να ζητήσουμε να ρυθμίζονται, να δώσουμε δυνατότητα να ρυθμίζονται και οι ενήμερε οφειλέ. Έλεγε ο μπαμπάς Μητσοτάκης μου σπασμένη τη φωνή ότι οι τραπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες Είχατε ακούσει κανέναν από αυτούς τότε να βγαίνει και να λέει ο λαός μας Είναι αρχέ η μνημονίου εδώ Ο λαός μας περνά δύσκολες ώρες και θα κάνουμε τα πάντα Για να σώσουμε το λαό μα. Όχι. Κάποιοι που ακούνε, α πούμε, λαϊκισμό δεν γίνεται. Χωρί τράπεζε δεν μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό. Προφανώ χωρί τράπεζε δεν μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Το θέμα είναι ότι με τράπεζες, σε αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ίδιο ο λαός όμω και οι ανάγκε του. Και κόβονται αυτέ για να υπάρχουν οι τράπεζε ή οι πάροχοι ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Ναι, ήταν σωστό ο νόμο αγαπητέ Πρόεδρε, και σωστά ψηφίστηκε τότε που η Ελλάδα κατέρεε. Όσο η Ελλάδα εξέρχεται τη κρίσο όμω. Σε κάποιο σημείο τη διαδρομής πρέπει να ξέρουμε ότι η είσοδος στην κανονικότητα σημαίνει κανονική να πάω άλλη μια απαγορευμένη λέξη για όλους εδώ τους περισσότερους καπιταλιστική οικονομία που σημαίνει τράπεζες ισχυρές Όλοι θέλουμε τράπεζες ισχυρές, ας κόψουν από μιστούς, ας κόψουν από εμά. Όλοι θέλουμε παρόχους ισχυρούς γιατί χωρί ρεύμα δεν γίνεται Χωρί τράπεζε δεν γίνεται, χωρί το ένα δεν γίνεται Χωρί λαό όμω γίνεται από ό,τι έχω καταλάβει και χωρί μισθό γίνεται και χωρί σύνταξη γίνεται, αλλά χωρί τι μεγάλε εταιρείε, με τίποτα δεν γίνεται, ευτυχώ όμω ήρθε αριστερά, η αριστερά και έβαλε τα πράγματα στη μήνεια αυτή η αναδρομή που κάνουμε τώρα για τι τράπεζε στη θέση του. Ξέρετε, οι τράπεζε έχουν βασική ευθύνη και για τη χρεοκοπία τη χώρα, αλλά και για την πορεία τη οικονομία. Ευθύνονται για τα θαλασιο τα δανικά και αγύριστα. Ευθύνονται για τι φούσκε των κόκκινο δανείων. Ευθύνονται για τη μη παραγωγική χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Και φυσικά, για χάρη τους, προκειμένου να σωθούν, ουληθήκαμε σε τεράστιες θυσίες, μέσα από νημόνια ακραίας λιτότητας για μια οκταετία. Και πράγματι, καταφέραμε και τις κρατήσαμε και ορθώς, καταφέραμε και τις κρατήσαμε όρθιες, με τρεις με δημόσιο χρήμα από το ειστέρημα των πόρων του ελληνικού λαού. Είναι το συναξάρι αυτό που έχει την κολότσα επί την αριστερή που λέει σώζουμε τις τράπεζες από το ιστέρημα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι ένας αριστερός. Έκανε ακριβώς το ίδιο που έκανε και ο δεξιός, ο Σαμάρας Έκανε ακριβώς το ίδιο με, με αυτόν που θα έκανε το ίδιο. Διότι ο καπιταλισμός που είπε ο πριν, πολύ σωστά, θέλει τράπεζες. Οπότε προέχουν οι τράπεζες, με το λαό κάτι θα γίνει, θα το βρούμε στην πορεία, θα τα βρει ο λαός, άλλωστε. Ο λαός είναι για να ενισχύει τις τράπεζες και να ενισχύει και τους παρόχους και τις μεγάλες εταιρείες Άλλωστε εμείς εδώ ως λαός δεν έχουμε σώσει μόνο τις δικές μας τράπεζες που είναι και δικές μας που λέμε ο Έχουμε σώσει και τις ευρωπαϊκές ειδικά τον πρώτο δεύτερο χρόνο του μνημονίου Ευχαριστούμε Έλληνες, Merci Griechen Μέρος της Ένωσης Γερμανικών και Γαλλικών τραπεζών θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ελληνικό λαό για τα χρήματα που καταβάλλει στα ταμεία μας. Σας συγχαίρουμε για τη συνέπειά σας και την αυταπάρνησή σας. Η θυσία σας θα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα στην ιστορία του τραπεζικού κινήματος. Ποτέ τόσοι πολλοί δεν πλήρωσαν με τόσα πολλά τόσους λίγου. Εύγε μαλάκε. Ήταν ένα μήνυμα από τις Γερμανικές και Γαλλικές τράπεζες Που το είχαμε παίξει και παλιότερα, αλλά επειδή κάναμε μια αναδρομή για το τι ακριβώ έχει σώσει αυτό ο, λα... ο λαός, εκτό από τον εαυτό του, οτιδήποτε άλλο βρεθεί μπροστά του. Το σώζει, έχει μια μανία, με τους εκπροσώπους του εκπροσώπου του βεβαίω, να το σώζει αδιαμαρτύρητα. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, ή τόσε διαμαρτυρίε που δεν φτάνουν παραπάνω. Αυτά είναι λίγο θεωρία, γιατί υπάρχει και η πράξη. Πρέπει να μάθετε να ζείτε με του αυξημένου λογαριασμού, να ζούμε με του αυξημένου λογαριασμού. Και υπάρχει μια πρόταση, μια κυρία συμπολίτη άμα. Δεν ξέρουμε το όνομά τη, δεν έχει και σημασία. Φαντάζομαι σαν αντίληψη είναι σε πάρα πολλού. Μπορεί να είναι και εκατοντάδε χιλιάδε. Από το να έχει εταιρεία, από το να έχει δέη ή κόβει κάτι πολύ βασικό. Δεν θα φάω δύο εβδομάδε για να το πληρώσω γιατί αυτό με κυνηγάει. Το φαΐ μπορώ να το σταματήσω. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθεια. Δεν θα φάω δύο εβδομάδε για να το πληρώσω γιατί αυτό με κυνηγάει. Το φαΐ μπορώ να το σταματήσω. Είναι μια συμπολίτη μα η οποία κόβει από το φαγί. Λέει, δύο εβδομάδε δεν νομίζω δύο, αλλά επαπερτό, έκοψε από το φάκι και πολύ καλά έκανε για να πληρώσει το λογαριασμό τη ΔΕΗ. Γιατί θε να έχει φω. Έχει μέσα το να λειτουργεί το ψυγείο, άδειο, αλλά να λειτουργεί το ψυγείο. Έχει την τηλεόραση πολύ βασικό. Χωρί φω δεν θα έχει όλα αυτά. Το φαί είναι δευτερεύον, το βλέπει. Το ρυθμίζει με κάποιο τρόπο, κανεί μια δία, τα καλοκαίρι είναι. Όλο αυτό το είδαμε στην εκπομπή του αυτιά. Είπε μια γυναίκα σε να ρεπορτάζει τρει εβδομάδε. Έκοψα ακόμη και το φαγητό, ζούσα με τα απολύτως απαραίτητα για να έχω το ρεύμα. Και αυτό ήταν γροθιά στο στομάχι. Υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι. Δείτε αυτή τη γυναίκα. Δεν θα φάω δύο εβδομάδε για να το πληρώσω, γιατί αυτό με κυνηγάει το φαΐ, μπορώ να το σταματήσω. Πάρτα να μη χρωστάω ηλίθεια. Υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι. Για καιρομπέ, ρε, όπα καλό και βρέσει Υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι. Ούτε το ψέμα, ούτε και η γελιότητα. Βλέπετε, έχουν όρια. Hey, uh. Uh. Hey, hey. Hey. Hey. Hey. Que Υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι. Καλό. Καλέ τη Υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι. Έτσι, απότομα τελειώνουν. Αυτά τα ραποτράγουδα που έρχονται από τη Νότια Αμερική ή από αλλού. Υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι. Αυτό να μείνει. Να μείνει σε όλου μα. Είστε εσεί φιλότιμοι, είτε τίποτα. Φιλότιμοι και όλο διεκδικείτε και δεν σα φτάνουν και διαμαρτύρεστε για τη ΔΕΗ, για τι τράπεζε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η κυρία έχει φιλότιμο γιατί σύμφωνα με τη λογική του Γιώργου Αυτιά έκοψε από το φαγητό. Δεν διαμαρτύρεται, δεν ζητάει τίποτα άλλο, απλά για να σώσει την ΔΕΗ. Μπράβο, Τσενκυρία. Αν είστε φιλότιμοι με φίλοι, όχι αφιλότιμοι, 211 1080 880, σα περιμένει μέσα, αφιλότιμο είναι. Radio Παπακή Παραπολιτικά.gr Το μέλη του σταθμού αυτή την ώρα που παρακολουθούμε εμεί. Χρήστο Μυρίδη, ρυθμίζει τον ήχο. ελνοφρένια.net.gr Το επίσημο site το οίλιο ελνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά έχω γραφειμένο. Στο YouTube μα βρίσκεται στο official. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού, πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Χατζιμούνα, Χριστός Ανέστη Του Χατζιφλουρέντζου τον ονόμαζαν Χατζιμούνα Αληθώς, αληθώς Αυτά ε, Το σχολικό γύρισε Πώ Γύρισε το σχολικό Ναι, ναι, επιτέλους Και από δευτέρα πάλι πρωτομαγιάρα τότε το παίρνετε έτσι Αλήσε μας Μισοδετάκι, τι να κάνουμε, δηλαδή να κάνουμε, ναι, να σε βλέπω α πούμε Να για να ακούω Άνα, Α, να μ' Θα έχω αφήσει Ella, apostolet. Ella. Θα το ζήκο, καταντήσατε. Θα το ζήκο. Μία την Τρίτη, μία την Πέμπτη. Τι έγινε μετά, εσά, Όλε οι διακοπέ είσαστε. Τι μία την Τρίτη, μία την Πέμπτη. Και Ε, είπε τώρα ο Θήμιος ότι θα ξανακάνετε εκπομπή την Τρίτη. Και ωραία, τι να κάνουμε. Εμεί βάζουμε και σε απεργίε. Έλατε. Έχουμε και το συνέδριο του Ξύριζα. Έλα να σου πω, καλύτερα να βαστάνε στην αριστερή του ένα Αυτό είναι πιο καλό. για κρατήσουμε πάντα. Στην αριστερή μας τσέπη Το συναξάρι των αγώνων Ναι okay. ε, Το παπάρι υπάρχει πάντα εκεί έτσι όπου Όποτε βάλεις το χέρι στην τσέπη αριστερή δεξιά Το κουλαντρίζεις μια, λίγο μια, μια και το παίρνουν οι κομμουνιστές Καλύτερα να πάνε στην αριστερή να βαθάνε το αριστερό παπάρι mm, ναι, Αυτό είναι καλύτερα Λοιπόν έλα φιλάκια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 Ότι δεν είναι ταζέρα και είναι σε μεδάκι. Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερους. Με μου μιλάτε από το μόνο. εννοούσε ότι στην εταζέρα το αυτοκίνητο βάζουμε σε μεδάκι. Δεν το κάνει στο σε μεδάκι ρε στην εταζέρα. Να το στολύσεις. Τι το... να το κάνεις ο τραπεζάκι τι το κάνεις. Αν είχε Τα γυαλιά δε... σου αυτοκίνητο δεν θα βάζε. Όχι στην εταζέρα. ξέρει τι είναι η ταζέρα. Ναι ξέρω τι είναι, είναι, είναι η ταζέρα. Τι ά défαλε με ουν άλλο είσαι. ταζέρα. Πείστο το και το βάζουν μπροστά. Η ταζέρα είναι στο προπαγκάζ από πάνω. Α, γεια σου. Γεια σου και σένα. Το... Γεια σου, μα, μα μαλάκα. Εκεί δεν μπορώ να βάλω σε μεδάκι, άμα θέλω. Για ποιον, όχι, δεν μπορεί να βάλει. Γιατί θα μου πει να βάλω εγώ σε μεδάκι. Δεν κάνει, απ' αυτό. Και, και στη Ζάντα, μα θέλω ανάμεσα είναι βάζω. Πρακία, ρε. Και καλά θα σου πάνει, Στο χειρόφρενο δεν βάζει σε μεδάκι. Ά, από εκεί, παλιο κουμούνι, θα μου πει να βάλει σε, σε μεδάκι τη μεταζέτα. Άντε, ποιο είναι άμβαλο τελικά, λοιπόν. <laughs> Έλα, καλημέρα. Άσχετε, γεια. <laughs> Καλώς τα παιδιά τα ζουμπουρλούδικα. Γεια χαρά, τι κάνουμε, καλησπέρα! Κάθε καλό! Κάθε καλό, χρόνια πολλά. Ευτυχώ θυμηθήκατε να γυρίσετε επιτέλου. Δεν το είχαμε ξεχάσει, το σκεφτόμασταν συνέχεια, απλά στημάγαμε. Τεκνό, ε τεκνό. Είμαι σίγουρη ότι έλειπε στο εξωτερικό. Έκανε τι γιορτέ. Στο εξωτερικό, γιατί δεν πάω στο εξωτερικό, χωριό πρέπει να πάω στο εξωτερικό. Ε, όχι, έτσι η κουλτούρα σου είναι τέτοια. Α. Θέλω να σου πω ότι έχω επιθυμήσει πάρα πολύ. Ε, με έχει επιθυμήσει ο χωρισμό Μεστρομέρα σου έχει στο Σε έχω επιθεία. Yeah. Σε έχω επιθείσει, Σέχω επιθυμεί. Ο κόρισμα στο φοβερά μου έχει το Μα τι να κλείσει, δεν μπορώ. Έχουν τα κρελατό είναι για σαφέ. Τέλο πάντων, κατάλαβε. Ναι, μου έχει στοιχήσει την αλήθεια γιατί δεν μπόρεσα να έρθω ούτε στι παραστάσει. Ελπίζω του χρόνου να είναι καλύτερα, να έχει φύγει ο κόμπιτ από τη μέση και να είμαι πρώτο τραπέζι πίστα. Άντε, να σε δω. Πάντω, αυτοί που ήρθαν μου είπαν ότι από κοντά είσαι πολύ κούκλο. Καλά, κι εγώ θα είχα δει σε μια παράσταση, αλλά από κοντά είσαι. Ε, το live είναι αλλιώ. Σπαρταράω, σπαρταράω. Είστε όμω πάντρα. Είμαι the, the, the, the, the something other. Δηλαδή το κάτι άλλο μεταφράζω. Σε όλα. Ναι, του όλ. Ελπίζω και σε αυτά που δεν μπορούμε να... Ω, oh, καλησπέρα. Έτσι, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, έγινε. Φιλάκια. Πήρησε, έκανες τα σάλια σου. Αντιγιά. Ο Μαρ. Μπρυ. Τραέπα το Μαρ. Αλεχώ Ισακ. Πρρρ.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 Εσεί να τα δείτε αυτά, εσεί να τα ακούσετε αυτά, γιατί είστε φιλότιμη. Ενώ η κυρία που είναι φιλότιμη, κόβει τα πάντα, μπορεί να πεθάνει στο τέλο. Η κυρία να προσφερθεί να πεθάνει. Πώ είχε στην αρχή του μνημονίου, είχε πει ένα στον Γιώργο Παπανδρέου τότε: ότι Δίνω και το μισθό μου, τη σύνταξή μου για να σωθεί η Ελλάδα. Ε, κάτι τέτοιο. Η ίδια αντίληψη, η ίδια λογική, πάντα υπάρχουν ανάμεσά μα. Και ευτυχώ υπάρχει και η δημοσιογραφία που τα αναδεικνύει όλα αυτά και τα χαρακτηρίζει με τη λέξη φιλότιμοι, ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά υπάρχουν και πιο σοβαρά θέματα ο Σταμάτης Γονίδη, έχουμε ακούσει και παλαιό ότι μετακινεί αντικείμενα γενικότερα επειδή έχει μια κοινωνία με το Θεό δεν ξέρω πώς ακριβώς, έχει μια ικανότητα τέλο πάντων, πέρα από το τραγούδι που είναι άριστος ε, μετακινεί αντικείμενα με νεότερη δήλωσή του διευκρίνησε τι ακριβώς, ποια ακριβώς αντικείμενα μετακινεί ή δεν μετακινεί Είχατε πει ότι με τη βαθιά σας πίστη μπορέσατε και μετακινήσατε αντικείμενα. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος να το σχολεί αρνητικά. Αυτό δεν έχει να κάνει με την πίστη. Και επειδή όταν το είπα θεωρήθηκα γραφικός, δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Όμως ποτέ δεν λέω πράγματα που δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είπα κάτι που είναι ψέματα. Αυτό που λέω ότι κάνω μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπο. Αρχεί να το δουλεύσει. Και υπάρχουν πολλοί, δεν είμαι μόνο εγώ, που δεν λέμε τώρα ότι μετακινούμε ένα τραπέζι, ούτε ένα σπίτι. Αντικείμενα λεπτά. Εγώ απογοητεύτηκα. Δεν είναι για μετακόμιση ο γονίδι. Γιατί νόμιζα αν το είχε πει θα κάνουμε μετακόμιση με τον γονίδι. Πάρ' το τραπέζι, πάρ' το στεφάνι μα, το γεράνι μα, αυτά που, που μετακινούνται. Τώρα το έκανε λιγότερο από τραπέζι. Μπορεί να είναι μικρόν αντικειμένων. Πάνω σε ένα γραφείο να πηγαίνω. έρχεται. Ο καφές, πέρα το λάπτοπ, είναι μικρότερο από τραπέζι, να ανοίει και να κλείνει το λάπτοπ, πολύ χρήσιμο αυτό, γιατί καμιά μια φορά το ξεχνάει από μακριά, το μετακινείς, κλείνεις. Τελικά μας διευκρίνησε ότι είναι τα μικρά λεπτά αντικείμενα. Περιμένουμε νεότερη συνέντευξή του, να μάθουμε ακριβώς ποια αντικείμενα και γιατί δεν το κάνει και σε μια κάμερα, να δούμε πώ ακριβώ μετακινεί, να, να, κάνει, να γίνει viral και ο ίδιο και το σχετικό βίντεο. Έχουμε εξελίξεις πολιτικές, όταν θα γίνουν εκλογές αλλάζει το πολίτευμα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ουγκάνα δεν είμαστε. Γι' αυτό και δεν μα έχουν ενοχοποιήσει ακόμα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά είμαστε σοβαροί συγκροτημένοι γιατί δεν αλλάξουμε πολιτικά την Ελλάδα μέσα από την δημοκρατία να φτιάξουμε μια πατρίδα καλύτερη. Να έρθει η αριστοκρατία. Τι σου είδε τερασπάδων αυτή η αριστοκρατία. Να έρ Ο Δημοκρατία λοιπόν, ξαναγυρίζουμε, αριστοκρατία. Ο Βελόπουλο θα αντιφέρει την αριστοκρατία. Βλέπει τον Βελόπουλο, βλέπει το κόμμα και λε, όντω είναι αριστοκράτε, του ψηφίζει για να έρθει η αριστοκρατία. Όλοι οι αριστοκράτε με είναι, με προκτικών είναι, με εντερικών είναι, με βυζαντινών, αυτοκρατορικών, τα έχουμε μάθει όλα, έχουμε καεί για τα καλά. Έρχεται λοιπόν η αριστοκρατία ψηφίζοντα την ελληνική λύση. Εκτό αν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Όπω μα είπε σήμερα το πρωί ο Κώστας βουλευτή, θα προστατευτούν τα συμφέροντα του λαού. Πέτρα, έχει πάρει, λοιπόν, η το ή όχι. Πιο σημαντικό από αυτό έχει πάρει, πολύ λιγότερα από αυτά που είναι αναγκαία. Και ναι, γιατί τον γιατί Δεν κόσμο. το κάνει όμω, κ. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πλήττεται από αυτό που είναι συμφέροντα τα του λαού. Γιατί γελάτε, κύριε, που ρώτησε, κύριε, κύριε, που ρώτησε και ο Μητσοτάκη κάποτε, Όλε οι κυβερνήσει εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 4,5 χρόνια, εξυπηρέτησε τα συμφέροντα του λαού. Θυμόσαστε εσεί τι τράπεζε να μην περνάνε καλά, του βιομηχάνου, δεν θυμόσαστε τι είχαν τράβειξει οι εφοπλιστέ που του είχε βάλει την οικειοθελή για πάντα εισφορά στον προπολογισμό. Όλοι αυτοί λοιπόν είχαν περάσει πολύ άσχημα και είχε περάσει κοτσάνη. Όπω μα είπε προχθέ ένα σακωράτη, μα το θύμισε, ο ελληνικό λαό. Αυτά τα λέει ο Ζαχαριάλης πάντα ωραίο στα πάνελ, πάντα θα πει μια ωραία τάκα. Έχει πιάσει το τι ακριβώ συμβαίνει. Τελεία αυτά, πάμε στην Εδιψό. Αυτό που έγινε με το Γατάκι, φαντάζομαι το έχετε δει, αν δεν το έχετε δει. Είναι μια παρέα που κάθεται σε ένα τραπέζι ακριβώ δίπλα στη θάλασσα. Τροϊπίνη, δεν ξέρουμε πώ αμέλην τη παρέα. Και είναι κανένα σκα... ένα κτίνο εκεί, έχει βγει και δημοσίω πια, τον έμαθ Και φωνάζει ένα γατάκι σε μια ψαροταβέρνα, φωνάζει, του κουνάει ένα ψάρι σιγά σιγά και μόλι πλησιάζει το κλωτσάει να το ρίξει στην θάλασσα. Αυτό κάνει αυτό ο Αλίτης ε, εκεί και μετά επειδή έγινε viral αυτό, κυκλοφόρησε στα social media, έφτιαξε, ένα, έφτιαξε δύο βίντεο. Θα ακούσουμε το πρώτο πώ προσπάθησε να μπαλώσει αυτό το, το, το έγκλημα που έκανε. Παιδιά τα social media έχουν λίγο τραγικούς ε. Έχουμε δει γατιά να σκοτώνουμε. Έχουμε δει γατιά να πετάνε, να βασανίζουνε. Έχουμε δει τα ντερά μα νεμαλάκε. Μα ζουλεύετε ρεμαλάκε. Ρεμαλάκε, είσαι τρελή ρε μαλάκες Επειδή σπρώξαμε το γατί και έπεσα στο χαλί, μαλάκες Στου 20 πόντου έπεσε κάτω. Δεν τρέπεστε ρε μαλάκες που δώσαμε στο γατί ρεμαλάκε. 50 ευρώ ψάρια να φάει το γατί. Παλιομαλάκε που γυρνάτε κρέτε μαλακίε. Που κρόζαμε το γατί σιγά που του σκοτώσαμε ρεμαλάκε. Έχω 20 και κάτω σκυλιά, ρε μαλακές, που θα μου πείτε εσείς. Πήγετε πάτε να γατή, ρε μαλαίκες, βάλτε στους σπίτες και ένα σκυλί. η οργή, το συμπολίτη μας εδώ, 50 ευρώ έδωσε για να ταΐσει τα γατιά. Και μετά αφού του φάγαν νευρίασε, τα κλώτησε τα κατιά. Μετά φώναζε κι άλλο ένα για να το ξανακάνει. Η δε παρέα γύρω γέλαγαν. Άλλα κτίνη, καθάρματα στην ίδια παρέα, γελούσαν. Δεν του είπε κανεί και γυναικές και άντρικε φωνέ. Δεν ξέρουμε και πόσα μέλη. Δεν του είπε κανεί τι κάνει και γιατί το καημένο το γατί, τα ζώα γενικότερα, όταν τα φωνάζει ο άνθρωπο και του δίνει και κάτι σαν μια λιχουδιά, έρχονται αμέσω. Δεν μπορεί να περάσει από κανένα μυαλό, κανένα όντο στον πλανήτη, ότι αφού σε φωνάζει θα σου κάνει κακό, θα σε κλωτσίσει, θα σε ρίξει κάτω. Το έκανε αυτό ο κάφρο και βγήκε μετά με αυτό τον τρόπο που ακούσαμε να δικαιολογήσω, δεν το σκοτώσαμε κιόλας και το ρίξαμε από 20% που δεν ήταν 20% παραπάνω. Ήταν, εν πάση περιπτώσει, έβγαλε μετά κι άλλο, επειδή είδα ότι συνεχιζόταν όλο αυτό, έβγαλε και άλλο βίντεο. Και για να αλήξει εδώ το θέμα να τελειώνουμε, να μην υπάρχει συνέχεια από εμένα ναι, βασικά τώρα από άλλου δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια. Πολύ κόμπλεξοι υπάρχουν, πολύ σχολωμένοι υπάρχουν στον κόσμο, ό,τι θέλουν να λένε, ό,τι θέλουν να κάνουν, μπορεί να το τραβήξουν όπου θέλουν, δεν έχω πρόβλημα. Ε, ένα συγγνώμη για αυτό που έγινε χτες, ναι, δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο, ούτε ήτανε... Κάτι που έπρεπε να γίνει. Είχαμε πιει 5 πίρτε παραπάνω, έχουμε πιει ένα ουζάκι παραπάνω. Χαγαγωγού, κάναμε μια μαλακία. Κάναμε μια μαλακία όμω σε λογικά επίπεδα, έτσι. Δεν πήγαμε να κάνουμε χοντρή μαλακία, ούτε ξεφύγαμε πήγαμε να σκοτώσουμε γάτι ή να κάνουμε κακό σε ένα γάτι ή σε ένα δέσποτο. Κάναμε μια μαλακία. Κάναμε μια μαλακία όμω σε λογικά επίπεδα, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι έγινε η μακακία, αλλά σε λογικά επίπεδα. Αυτό ακριβώ το θεωρεί ο ίδιο. Κάθε βίντεο που βγάζει είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Τα κάνει χειρότερα. Ότι έχει κάνει ένα λάθο, αλλά είναι σε λογικά επίπεδα. Το κλόντσε ένα γάτι. Δεν έγινε κάτι. Δεν το σκότωσε το γάτι και καμαρώνει. Και αυτό στο μυαλό του νιώθηκε πολύ καλά. Και είναι όλη η κοινωνία κομπλεξική που το βγάζουν βίντεο, που τον γκράζουν στα social media ή στα κανάλια ή δεν ξέρω πού. Αυτά λοιπόν με τα καθάρματα και το πώς συμπεριφέρονται στα ζώα και τι ακριβώς η ψυχολογία λέει για όλους αυτούς που μπορεί μετά από τα ζώα να κάνουν και να εφαρμόσουν τις ίδιες μεθόδους και τακτικές και πρακτικές. Τα ζούμε τα τελευταία δύο 3 χρόνια με αυτές τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δεύτερο μέρος του λαού κολλάει, κολλάει στο δεύτερο πακέτο διαφημίσεων. Αποστολή! Έλα! Έλα! Έλα! δεν θα βγάλω την ώρα που το ένοιξε ο με λίγο να σου πω τώρα. Ε, θα πω και σε εσένα Προ... <laughs> να μάθε. Άμα θε, μην γυρνά. Πρόχτε! ξεκινήσαμε να πάμε στο σπίτι να κάνουμε ανάσταση, να κάνουμε γιορτέ. Και θα μου λένε οι βρωμόπατσοι να μην έχουν βάλει στον δρόμο τροχέα, να μην έχουν βάλει τίποτα. Και να έχουμε τόσο πολύ ποτηλιάρισμα, να έχουμε ατυχήματα, να έχουμε ταλίκα αναποδογειρισμένη, να έχουμε όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι, βγα πότε στον πια οντ πληρώνουμε και του θέλουμε χρόνια δεν κάνει δεν έχουμε στην να πάμε θέλαμε δίκαια μετά από δύο χρόνια πάμε στα κοριό μας πολέσα πετύσα έχετε τα τις μακρισμένες επιλογές σας λυπάμε μάλιστα είναι θέα προσδοκίων άμα βάζεις ψηλή προσδοκία θα βγείεις να μετά μάλιστα το φιλοσόφησα 50 ευρώ λοιπόν για σου 5000 χιλιάδες διακοπές. Από τα 21 ετήματα των εταιρεών. 21 χιλιάδες ετήματα. Μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. Αυτά που ξέρετε να μην πληρώνετε και τα μπατζίδες τελειώσανε. Την τρίτη πηγαίνω δικαστικούς επιμελητές στα γραφεία της Δημοκρατία, Στο Μοσχάτ. Εκεί απέναντι τρώω πατσά εγώ. Πατσάς.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 Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτζοτάκη θα επισκεφθεί το Λευκό κο. Κατόπιν πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών του κ. Μπάιντεν. Ναι, ναι, χαμό γίνει. Λοιπόν, τον Οκτώβριο θα λέμε βάλε μου αυτό το καλό, το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο, το ακριβό, το καλό, το αμερικάνικο. Εντάξει, θα mm. σου πω πολλά συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Το Μαβρίκη, ο οποίο είναι πλέον αντιπρόεδρο στο σωματείο μα. Εντάξει, πρόεδρο ποιο είναι. Δεν θα σου πω για τι Ε Ευχαριστήρια... Βγάλατε, γιατί ξέρω Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Ευχαριστούμε πολύ και μπράβο του Τίποτα άλλο, άντε γεια Έλα από το αγάπη μου Έλα πάρε με από εδώ Αντώνη αγάπη μου έλα πάρε Λοιπόν, σε καλό να σου πω αρχικά ότι στι παραστάσει σου υπέροχο. Έχω έρθει, δεν χάνω παράστη Θεσσαλονίκη. Ήμουν ένα μαλάκα με δύο σημαίε και με κάτι σιροδρέπα να. Είχε αρχίσει να τραγουδάσε ένα τραγούδι, τι σημαίε ψηλά και μου έλεγε τι μαλάκε κνείτε, είστε δε σηκώνετε τι σημαίε όταν πρέπει. Α, στο καλοκαιρινό, τόσο θυμήθηκα. Ναι, ναι, ναι, πέρυσι, πέρυσι. Προσπαθώ να μην χάνω παράστη Θεσσαλονίκη από τότε. μου. από τότε έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη όμω. Μου Εντά, πότε θα έρθεις? Να έρθει Αθήνα. Ναι, να έρθω εγώ Αθήνα. Τι δεν συμφέρει. Ρε, ποιος ε? Θα ε. Καλά, θα και εγώ. Μεταφορικά. Και ποιο θα πληρώσει τα μεταφορικά, Ένα με τα πόδια. Άσερε. Τέλο πάντων, πήρα να σου πω κάτι άλλο. Άκουσα τώρα το θύμιο έλεγε ότι ε, για, τα, για αυτό στη Ρωσία. Τέλο πάντων, εμεί δεν ξεχνάμε και τα άλλα που έχουν συμβεί. Δεν είναι απλά τα άλλα που έχουν συμβεί με τον ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Δεν Σημασία έχει ότι είναι υπεύθυνο και το ΝΑΤΟ και είπα για αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Η Έλα, Ρωσία έκανε την εισβολή Ναι αλλά δεν είναι νεαλά. Δεν είμαστε οι τύποι του νεαλά. Δεν κάνει η Ρωσία εισβολή ναι αλλά ή πατιανά Υπεύθυνε και αυτέ για την Ουκρανία. Και τώρα την πληρώνουμε όλοι. Δεν πληρώνουμε δηλαδή μόνο την εισβόλη τη Ρωσία. Πληρώνουμε την όξιση που έκανε και η Ρωσία και η ΕΠΑ και το ΝΑΤΟ. Όλοι είναι υπεύθυνοι. Η Ρωσία μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Ναι, αλλά βάλαμε Ουκρανική σημαία στα προφίλ μα. Μήπω βοηθήσαμε κάπω. Βάψαμε τα ε, τώρα, κτίρια. Εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, μα, και αυτά είναι μαλάκι. Εντάξει τώρα. Έλα, κλείεται. <laughs> Καλά, αυτά έγιναν, αποστόλη. Αγαπάω πολύ. Δεν χάνω παράσταση. Ελπίζω να μα ξανάρθει σύντομα η Θεσσαλονίκη. Κάτστορα από ανοίγει καιρό, κάτι θα κάνουν. Άντε, άντε, έλα, έλα. Ναι. Ελένη. Όχι. Όχι. Δεν έχω πάρει το τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, ποιος είναι. Η Παναγιώτα. Για σου Παναγιώτα, λάθος ώρα πήρες. Α, γιατί που έχω πάρει. Στην Ελληνοφένεια. Ο Μαρ. Μπρρ. Τραέπα το Μαρ. Αλεχώ Ισακ. Έχουμε μια πλούσια ατζέντα στο Υπουργικό Συμβούλιο με παραμύθια στα οποία πρωταγωνιστούν βασιλιάδες, πρίγκυπες, δράκι. Καλό! Ούτε το ψέμα, ούτε και η γελιότητα. βλέπετε, έχουν όρια. Είναι ωραία, η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι πλούσια όντως να το εκτιμήσουμε αυτό για τα υπόλοιπα. Σήμερα το προέδρουσε η συνέντευξη ο Κώστας Μπακογιάννης, δήμαρχος Αθηναίων. Ο ίδιος, ο ίδιος περνάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ωραία τα λέει ο Μπακογιάννης, αλλά τα λέει για αυτά τα οποία πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Δεν λέει για αυτά τα οποία πρέπει να κάνει ο ίδιος. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο πράσινο, το οποίο είναι απόλυτη πόλη για όλη την πόλη. Να, όλα καλά, έτσι. Loved, σε πόσα σημεία μέσα στην πόλη θα γίνουν ή μόνο στην Ακαδημία Πλάττων στα περιορισσία. Όχι, όχι, σε δεκάδε σημεία στη την Πόλη. Θυμάστε που παίζαμε «Καζομαχίες» Τα μικρά παιδιά θα διασκεδάσουν οπωσδήποτε Μα, Τα παιδιά προχτές στην Ακαδημία Πλάτων Κάνανε αρχαιολογικέ εξκαφέ. Και ήταν όλα ενθουσιασμένα Όλα καλά Όλα τέλεια Τι μόνο όλα καλά Τι ακριβώς εξκαφέ έκαναν τα παιδιά Γιατί πρέπει να φτιαχτεί ένα μόλι εκεί στην Ακαδημία Πλάτων Βάλουν τα παιδάκια να σκάβουν Τα θεμέλια, μη θάψουνε και τα παιδάκια στα θεμέλια για να ριζώσει το Μόλ να γίνει έτσι ένα ωραίο ίδρυμα. Σαν σήμερα το 2011, 3 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή ο καλός μας άνθρωπος, Θανάσης Βέγκος, πάντα επίκαιρο, ειδικά με τις ταινίες του Μαραγκού από τη δεκαετία του 80. Μην τα χάνεις, γυναίκα, Θα τα βολέψουμε. Για να καταλάβω, Θερνάση μου, πώς θα τα βολέψουμε. Πώς θα τα βολέψουμε. Ορίστε, φας, θα τα αποδείξω αμέσως. Εδώ. Τι λέει το Μολύβι, ε? 5.500 το μήνα. Θέρμανση δεν έχουμε. Άρα δεν έχουμε και κοινόχρηστα. Ε. Νερό και φω να πούμε 1.500 δραχμέ το μήνα. Τηλέφωνο δεν έχουμε. Αμάξι δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε μόνο 10 και 10, 20 και 20, 40. Το πήγαινε έλα στη δουλειά μου. Αυτά μα κάνουν 1.200 δραχμέ το μήνα. Και για να μην τα πολυλογούμε. Να βάλουμε άλλε 7.000 δραχμές, τα υπόλοιπα, ρούχα και σούπα Θέλουμε λοιπόν σύνολον 14.968 δραχμές. Λοιπόν, από τις 15.000 δραχμές που παίρνω μαζί με την αύξηση, μας μένουν 32 δραχμές το μήνα για φαΐ. Αν αυτές τις 32 δραχμές τις διαρέσουμε για του 30, έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Και παραπάνω δεν ήταν μόνο μία δραχμή. Αυτά όλα τώρα κάντε την αναλογία με ευρώ. Είναι από τη γνωστή ταινία, τώρα εδώ έχουμε το ευρώ, έχουμε τις ρήτρε αναπροσαρμογίες, αλλά όμως έχουμε και την αύξηση του μισθού που έρχεται και τα αλλιώνει λίγο, αλλά θα το βρείτε εσείς, όλοι το κάνετε αυτό, όλοι το κάνουμε αυτό το προϋπολογισμό και το, τα σχέδια επιχάρτου όλοι τα κάνουμε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού κολλάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια <Δελα, γόλυνα> μου. Ελά. Θα έχω να τα πούμε μια εβδομάδα και η εξελίξει να πούν όλα τα μέτωπα είναι τόσο ραγδαίε που είναι ακριβώ ίδιε όπω τα προηγούμενα 25 χρόνια. Να σου πω έτσι: 3-4 πέμπτη τελευταία εβδομάδα. Ναι, για πε. Λοιπόν, η ΑΔΕ, μάλλον αυτή, γιατί είχαμε και ΑΔΕ μετά. Οι ΑΔΕ, αυτοί που μα παίρνουν τα λεφτά και φορολογούν κτλ., καθάρισε 20 δι από τα 60 δι που χρωστάνε περίπου 15.000 αφημίε στη χώρα. Δηλαδή, 15.000 άνθρωποι και οντότητε χρωστάνε 60 δι, αλλά η εφορία του είπε ότι τα 20 δι Δεν θα μπορέσω να τα πάρω, οπότε θα τα χαρίζω. Εμά μα κυνηγάνε για το ευρώ. Το δεύτερο τον κάτι αριστερή που τον πουλήσανε πριν 4-5 χρόνια. Την τέρνωσε, λέει στου 45 εκατομμύρια. Που του επιδοτούμε τώρα 50 εκατομμύρια το χρόνο. Πολύ καλά πάει αυτό. η ανάπτυξη, ανάπτυξη, οι επενδύσει. Θυμάσαι που είχαν απαξιώσει χρόνια όμω τον νοσέ για να τον πουλήσουν 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια 5 εκατομμύρια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 Όταν αυτά που έχει Λάρκο στο έδαφο αξίζουν 100 δι, αυτό είναι, είναι το θέμα. Δι. Γιατί κοιτάνε πώ θα ιδιωτικοποιηθεί το τι μπορεί να παράξει Λάρκο κανεί. Κανεί, μια χαρά το ξέρουμε Απλά δεν θα το μάθουμε. Απλά δεν θα βγει προ τα έξω. Αλλά τι περιμένει, ποιο θα το βγάλει προ τα έξω. Τα κανάλια, τα πετσομένα Ποια κανάλια, κανάλια, Είναι δυνατόν να ακού για τη Λάρκο ή να ακού για τρενοσέ. Βγήκε κατευθείαν μόλι έσκασε το δημοσίευμα για τρενοσέ. Βγήκε αμέσω το κοινωνικό προφίλ τη εταιρεία, όλα τα site το έχουν που δίνει δωρεάν σου καθηγητή. Να πάνε το Πάσκα στα χωριά τους 50% έκτωση ούτε καν δωρεάν Θα πλακώσει λοιπόν την διαφήμιστή καλή που είναι τρενοσέ λοιπά. Θα θαυτεί η είδηση Όπως όλα Έλα αποστόλη μου έλα αποστόλη μου Όποιο έχει τη μήκα να τη φέρει πίσω ρε σύφυλλε. Ένα μήκα Τρελό Δεν το περίμενα. Τι εξέλιξε ήταν αυτή ξαφνική. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα σου πω, θα σου πω. Άσε με από δύο κουβέντε, ούτε θα βρίσκω ούτε τίποτα. Καταρχήν, έχω και, το, έχω και το επίπεδο. Να πω στο Λεβέτη ότι για το γάλα τη μάνας μου δεν θα του το δώσω. Κατά δεύτερον, να σου πω ότι δεν έχουν επιχειρήματα, καλά του τάπε. Και κατά τρίτον, να πούμε στο Ταρίφα, το Σιριζέο, τον εβλέπω με τέτοιε επιλογέ που κάνει στο εκλογικό σώμα, τον βλέπω το ταξί να το κάνει flintstones με τα πόδια.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 συνεργαζόμαστε μαζί. Και όσον αφορά για το τηλέφωνο που σου είπε να τον επάρεις αν συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία πάρει και του ταξιτή άμα θέλει, γιατί τα πουτρινάκια τα θέλω μαζί να είναι. Έλα ντρόπι σε παρακαλώ. Ε... Έλα γεια. <Συκλή>